θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό Τουρκο Μπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρριχνωμένο διλαέτη ή γερμανικό λάντερ.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 Το Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν τον ρίσουμε. Σε Πάρα πολύ συμπαθής. Το Φούχτελ. Πάρα πολύ με Φούχτελος. Δεν να σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι η ιδεότητα, η ιδεότητα, απολύτως η ιδεότητα, η ιδεότητα. Αυτά που <Σίεσαι> Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω απ' τα ρούχα. Έχω έξω τα ρούχα Εγώ περιμένω μια απάντηση. θέλετε να είναι τι. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, οι Προφυπουργοί, που είναι θες εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν τη υπάρχ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 Wenn sich die späten Nebel drehen, der wird bei dir Laterne stehen mit dir, Lelimale, mit dir. το είναι Φίλε και φίλε του πλατεία αέρα. Σήμα με διαμαρτυρία για την αργοπορία τη Βασιλική Μανιού. Or baked a cake with all a πως θα κάνω μόνος μου Και λέγανε δεν σε βάζω να σε ακούσω kill <συμπλή> <συμπλή> Τελικά όμως έφτασε σαν τον and the of a Τις πια ως υπογραφές και fast men has stopped sending Ξέρετε, οι δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούνται για την ταχύνητά σήμερα. Μην συγχωρείτε. Δεν θα ξαναγίνει. Θα προσπαθήσω να ακούσουμε το γαλατικό χωριό που διαμαρτύρεται. Οι πρόγωνοι των γάλε, οι γαλάτες, είχαν από τους Ροναούς μετά από Οι ονομαστικοί αρχηγοί όπως ο Versailles αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο και Σαράν. <Συλίου> <Συλίου> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστοιχούν στην κυβέρνηση της χώρας Μια μικρή περιοχή περιφτριγυρισμένη από 4 αγρομαϊκά στρατόπεδα. Σε <Συλίου> <Συλίου> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρισμή μας με τον Πολεμιστή Αστέρη. Man lebt in einer großen Stadt und ist doch so allein. Der Mann, nach dem man Sehnsucht hat, scheint noch nicht da zu sein. Man kennt ihn nicht und kennt ihn doch genau. Und man hat Angst, dass er vorübergeht. Und Λοιπόν φίλες <coughs> λοιπόν φίλες και φίλοι του πλατεία Αρέδιο, είμαστε στον αέρα, καταφέραμε να είμαστε στον αέρα, ε, ετοιμαστείτε ώρα για μάθημα, αυτό yeah, yeah. oh, το κουδούνι που θυμάμαι αυτό. Λοιπόν ε, το θέμα της σημερινής εκπομπής βαρύ. Ε, θα γίνει σχολιασμός με την πολιτική επικαιρότητα. Όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν ε, Αλλά θα μονοπωλήσει σχεδόν το ενδιαφέρον μας η καταστροφή η οποία έγινε το φωνικό που έγινε στην Τουρκία με τον θάνατο των τόσων Κούρδων και Τούρκων πολιτών. Ο αριθμός είναι στις 128. Ο Είναι που... ανθρώπων που σκοτώθηκαν ή είχε ανέβει. Ε, εκεί που είχα μείνει ο αριθμό των νεκρών μαζί με του διαδηλωτέ και μαζί yeah. η έκρηξη yeah. και, ό, και οι διαδηλωτέ και όλα ήταν πάνω από 100. ήταν 128, 118. Yeah. Ήταν πάντω πάνω από yeah. και 100. Τραυματίε, γύρω στου 150 με 200. Ε, μιλάμε για φωνικό, κανονικότατο φωνικό. Ε, έχουν ξεχυθεί στην Τουρκία, έχουν ξεχυθεί σε όλου του δρόμου τη Ευρώπη και του κόσμου. Δεν άκουσα κάτι τη Αμερική, δεν ξέρω σε του δρόμου δρόμους Ευρώπη και φωνάζουν αλήθεια δολοφόνε Ερντογάν. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Το τραγουδάκι που θα σου βάλω τώρα, άκου εδώ, είναι του Ξυλούρε mm -hmm. και ονομάζεται το τραγούδι του πολέμου. Ε, όπως θα καταλάβετε τα τραγούδια τα οποία θα ακούσετε σήμερα έχουν να κάνουν με τον πόλεμο αυτόν τον δολοφόνο των λαών. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Να παλέψω με στη δεξιά, Τι περίμενα να μου δώσει το φαρμάκι, oh, oh. Για του μακελιού τα ο. Τα λέπια του να βάρω στο κορμί μου. Θέλω ένα πόλεμο να βρω τους συγγενείς που είναι χρόνια σε παράδρομους χαμένοι να πάμε να σε έναν μαζί σαν ένα παλόκοτο τραγούδι μαγεμένοι. Θέλω ένα πόλεμο να μοιάζει με σεισμό Βαγιδεύουν με το δικό μου σώμα, κλίσω. Είναι φόβοι μου. Του που η πολεμιστέ που του τα I'm wrong, I'm I see Ich die anderen fortgejahrt heute Nacht, weil mir so ist, hab ich zu dir, bleibt da gesagt, heute Nacht. Und du bist lach und ich habe dich ganz. Ist das nicht schön? Zwei Menschen, die sich nie gesehen, sind allein liebe Εννοούσε το Ψαραντώνι. Ο Οφθαλμοφανέ. Ο Μάλλον πιο πολύ στο αυτήν είναι το νερό, παρά στο μάθο. Ε, Ψαραντώνι μαζί με Χαΐνιδες στο τραγούδι του πολέμου. Εκείνη το πρώτο αντιπολεμικό τραγούδι το οποίο ακούμε σήμερα. Α, εντάξει, αν να το πει αντιπολεμικό, το επόμενο είναι ακόμα πιο αντιπολεμικά. Ε, με θέμα η σημερινή εκπομπή, όπω είπαμε, το μακελιό το οποίο έγινε στην Άγκυρα. Ε, με πολλού νεκρού μέλη της τουρκικής αριστεράς και Κούρδους επίσης. Το πρωί λοιπόν του περασμένου Σαββάτου έγινε μία διαδήλωση ε, ειρηνική προκειμένου να σταματήσουν οι μεταξύ Κούρδων και Τούρκων ε, και κατά τη διάρκεια λοιπόν, αυτής της ειρηνικής συγκέντρωσης έγινε η διπλή βριστική επίθεση όπου έχασαν τη ζωή Πολλοί διαδηλωτέ, μεταξύ των οποίων και κάποια μικρά παιδιά και ένα παιδάκι μάλλον σκοτώθηκε αργότερα στην ανταλία της μαμάς λένε, σε μια άλλη διαμαρτυρία συγκέντρωση που έγινε για το σκηνικό αυτό. Γιατί το Μακελιό αυτό, του μεγάλο Μακελιό αυτό ακολούθησαν ε, συνεχείς ε, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ε, το Σάββατο το προ... το, επίση στην Κωνσταντινούπολη έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Ε, οι οι Τούρκοι πολίτε, οι Κούρδοι που και κρατούσαν πανώ με το σύνθημα Γνωρίζουμε τους δολοφόνους» ή με σύνθημα, ε, το σύνθημα Ερντογάν, δολοφόνοι. Η η ειρήνη θα επικρατήσει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο και το, το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Ε, Καθώ βρισκόμαστε στι παραμονέ των εκλογών τη 1η Νοέμβρη. Όπου τι συμβαίνει, ο Ερντογάν στις προηγούμενες εκλογές τις κέρδισε αλλά χωρίς να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση ε, αυτοδυναμίας, ενώ το, το κόμμα, ε, τον, ε, το φιλοκουρδικό, φιλοκουρδικό ε, ανέβασε στιτά τα ποσοστά του. Τώρα, από ποιους προήλθε αυτή η βομβιστική επίθεση και για ποιο λόγο, είναι νομίζω μεγάλη συζήτηση η οποία θα ανοίξει στο προσοχές διάστημα και θα έχει ενδιαφέραν. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι από όποιους και αν προήλθε αυτή η κομμιστική επίθεση, είτε πρόκειται για το παρακράτος του Ερντογάν, είτε πρόκειται για τον Άισιες που καταγγέλει ο Ερντογάν, η ευθύνη, η εγκληματική ευθύνη του Ερντογάν ως αρχηγού της Τουρκίας που όπλησε τον Άισιες, στήριξε τον Άισιες, χρηματοδότησε τον Άισιες mm -hmm. και με άρθοδο τη χτυπάει τον Άισιες, χτύπακε τους Κούρδους στη, στη Συρ η ευθύνη του είναι μεγάλη. Δηλαδή, το επίθετο δολοφόν Ερντογάν είτε έβαλε το παρακράτο τη βόμβα, είτε τι έβαλε ο Άισι, ή τι και ο Άισι, κατά κάποιο τρόπο, όχι απόλυτα, αλλά. Αλλούς... Ενώ βοηθάτε, να. και από την κυβέρνηση Ερντογάν, προφανώ. Απλά ε, σε αυτή τη φάση, ε, ποιο θα, θα ήταν το όφελο από τι παρακρατικέ δυνάμει του Ερντογάν ε, να, να κάνουν πούμε, να δημιουργήσουν όλη αυτή την ιστορία, όλο αυτό το μακελίο, αυτή την αιματερή επίθεση, ε, Λίγε μέρε πριν τι εκλογέ. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, τι ήθελε. Αποσκοπούν αυτέ οι παρακρατικέ δυνάμει στο να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, ε, να μην ψηφίσει το φιλοκουρδικό κόμμα ή κάποιο άλλο κόμμα που διεκδικεί την εξουσία και να ψηφίσουν τον Ερντογάν. Δεν, δεν βγάζει πολύ νόημα. Είναι λίγο περίεργη αυτή η ιστορία. Σε περίπτωση που όντε έχουν μπει από το παρακάτω του Ερντογάν, ε. το μόνο νόημα που μπορώ να βγάλω εγώ είναι αυτό που λένε πάντα ότι τα καθεστώτα και δει δηλαδή τα τυραννικά καθεστώτα, όταν ετοιμάζονται να πέσουν προβαίνουν σε φωνικού τύπου επιθέσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν έχουν και κάποιο στρατηγικό όφελος. Ως και μια μαύρα άσματα, δηλαδή. Το άλλο είναι ότι ίσως ακριβώ μπορεί να θέλει Ερντογάν προεκλογικά να τρομοκρατήσει τον κόσμο στην Τουρκία λέγοντα ότι εγώ θα μείνω όπως και να έχει. Ναι, αλλά όταν δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο, πούμε, κίνημα διαμαρτυρίας, με βασικό σύνθημα δολοφόν Ερντογάν, δεν νομίζω ότι κερδίζει και πολύ ψήφου από μια τέτοια επίθεση, α πούμε. Ναι, το ζήτημα είναι ότι για να το πατήσουμε αυτό, θα πρέπει να ξέρουμε και την απόλυτη την πολιτική σύνθεση στο κράτο της Τουρκία. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε κατά πόσο οι Ισλαμιστέ ο πατή του Ερντογάν ενοχλήθηκαν από αυτή την επίθεση κατά πόσο διαμαρτυρέθηκαν από αυτή την επίθεση. Για παράδειγμα, ένα μέρο του, τη τουρκική κοινωνία, ειδικότερα στι επαρχίε τη Τουρκία, ναι. είναι Ισλαμιστέ, mm -hmm. είναι Ερντογανικοί. Mm. Δημιουργούσαν και παραστηριωτικού τύπου τάγματα εφόδου πέρσι υποστήριξη του Ερντογάν mm. κατά των διαδηλωτών. Yeah. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να σοκαρίστηκαν. Βέβαια, αυτό το πράγμα πιστεύω προκαλεί σοκ στον οποιονδήποτε, ο οποίο αν δεν είναι φανατικό ε, euh, Ισλαμιστή με ε, πολιτικά Ισλαμιστής εννοώ, όχι σχετικά, αλλά δηλαδή είναι φα... ε, φανατικός Ερντογανικός, δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να το προκαλέσει σοχ αυτή η εικόνα. Απ' την άλλη πάνω, ε, είναι γεγονός ότι στην Τουρκία υπάρχουν 13 ίσως και παραπάνω ε, εθνικιστικές φασιστικές οργανώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν και αυτές να προπουκάρουν ναι, να ναι, τον Ερντογάλ. Ναι. Και προφανώς και το μέλλον τους θα είναι μεγάλο απέναντι στους πούδους, έτσι νου συζητάμε. Τέτοιο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ε, 13 εθνικιστικέ χρυσέ αδειέ στην Τουρκία, ίσω είναι ακόμα πιο σκληροπυρνητικέ. Ναι, yeah, γιατί είναι και μεγάλη η Αυγή, προφανώ. Δεν για τι πράγματα είναι ικανή. Δηλαδή, θα μπορούσε όντω ένα ακροδεξιό. Θεωρείτε δηλαδή, δηλαδή, να είναι τώρα. Καλά, δεν βέβαια, εντάξει. Από αυτά που έχουμε διαβάσει στο διαδίκτυο από αυτά που έχουμε ακούσει από άλλου φίλου, α πούμε, κλπ. Εντάξει, δεν ξέρω. Όντω, θα μπορούσε και ένα κεμαλικό εθνικιστικό κίνημα του Ερντογάν να προκαλέσει μια mm -hmm. και έτσι, έτσι τεράστια και στα και να το σύνθημα το οποίο στο Σύνταγμα. Γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα τη Δευτέρα. Ναι, που... όντω ήταν μεγάλη η μάζα σε έναν κόσμο. Ε, δηλαδή, Πολλέ αριστερές οργανώσει κατέβηκαν μαζί. Είχαν δω πολύ καιρό τόσο κόσμο. Δηλαδή θύμιζε. ίσω υπερβολικά να το λέω, θύμιζε πορεία Πολυτεχνία. Ναι. Ε, έτυχε να πέφτει ανήμερα. Αυτό είναι το ωραίο, συσταγωγικά ωραίο. Έτυχε να πέφτει ανήμερα τη από... απελευθέρωση Αθήνα. Τη απελευθέρωση, ναι. Από του Οπότε, κατά τη δικιά μου άποψη, το καλύτερο που είχε να κάνει κάποιο εκείνη τη μέρα για να τιμήσει την απελευθέρωση τη Αθήνα από το τυραννικό καθεστώτο των Ναζέη ήταν να κατέβει και να διαμαρτυρηθεί κατά ενό άλλου τυρανικού καθεστώτο ή κατά όλων των τυρανικών καθεστώτων mm -hmm. που, mm -hmm. ναι, που γερνάνε οι υπεραλληλιστέ στον πλανήτη. Mm -hmm. Πολλοί κόσμοι. Δολοφόν Ερντογάν φωνάζαν όλοι: Έλληνε, Κούρδοι, Σύριοι, Τούρκοι, όλοι μαζί σε μια γροθιά κατά του καθεστώτο Ερντογάν και κατά κάθε υπεραλληλιστή. Φασανδισμένοι πολύ αυτή η λαίρδιοι, αλλά μυαλό δεν βάζουμε γάμω του. <laughs> ε, και να προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι, να μας πει ο Ξηλούρης, ο Νίκος ο Ξηλούρης, αυτή τη φορά, να μας λύσει μουσικά μια απορία. Να μας λύσει την απορία ποιοι κάνουν τον πόλεμο. <laughs> λοιπόν, Νίκος Ξηλούρης. Toi va στα κανόνια, κανείς δεν τα σταμάτησε εδώ και χίλια φρόνια. ο πέρασαν κι ακόμα τραγουδάνε τα κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. τα κανόνια τραγουδάνε μα οι έμποροι σοπαίνουν κι αν τα κανόνια Σαν καινούρια πολεμάνε. Ότι για τον κόσμο πέρασαν και ακόμα τραβδάνε. Ναι. Λοιπόν, από Νίκο Ξιλούρι, ε, ο οποίο αρνήθηκε να μπει στην αρχή δεν το αναγνωρίζει το πρόγραμμα, ε, τον πόλεμο τον κάνανε μόνο του τα κανόνια. ]zustand. Αλλά όπως λέει ο Ξυλούρης μέσα στο τραγούδι του αυτό, οι άνθρωποι για κάποιο λόγο αρνούνται να τον σταματήσουν <γ einmal> τον πόλεμο. Ένα <γ einer, zris> παράδοξο ας πούμε. Εδώ συζητάμε πάνω στο πάνω στο μακελιό για το μακελιό το οποίο έγινε στη Τουρκία. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τελικά ποιον συμφέρει αυτό το μακελιό. Συμφέρει τον Erdogan? Συμφέρει τους παρακρατικούς, τους άλλους, τους ακροδεξούς? Ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι τέτοιου τύπου επιθέσεις και τέτοια μακελιά συμφέρουν συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένα κομμάτια Συγκε... Συγκεκριμένου μάλλον εκφραστές του, του υπάρχοντος πολι... πολιτικού και οικονομικού συμφέροντος συμφερόντων ε, δεν νομίζω να συμφέρει βέβαια τον, τον απλό λαό τον μέσο τουρπο ή τον οποιοδήποτε κούρδο ε, είναι συγκεκριμένα τα συμφέροντα αυτά ε, που... που γεννούν τέτοιες ε, καταστάσεις είναι το σύνθημα λοιπόν στο σύνταγμα υπόθηκε ένα ωραίο σύνθημα, το οποίο λέει ούτε με τον Ερντογάν ούτε με τον στρατό Πώ είναι ολοκληρώνεται το σύνθημα, δώσω την εξουσία μέσα στο λαό. Έξι, προσύνουμε ότι έχει να κάνει με αυτό που είπε εσύ πριν, το ότι όποιου καντόκανα τελικά, είτε το έκανα αυτό που λέμε το παρακάτω του εντοπάνει, είτε το παρακάτω σε Genekon, είτε το κάναν οι τσυχανιστέ, είτε το κάνω κι αν το κανένα από αυτού, όλου αυτού όλοι αυτοί έχουν ένα ίδια πατέρα. Όλοι αυτοί. Ακόμα και αν συγκρούνται μεταξύ του έχουν ένα ίδιο πατέρα και αυτό είναι διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα, το οποίο του στηρίζουν κατά καιρού. Και ο Ερντογάν έχει τη μεγάλη ευθύνη το ότι ο ίδιο συγκεκριμένα πολιτικά στήριξε και οικονομικά και στρατιωτικά στήριξε αυτό το τέρας, το οποίο γνώρισε ο πλανήτη, το οποίο λέγεται ISIS. Αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα, όχι πολιτική ευθύνη. Μην ακολουθήσουμε τώρα, ακούσουμε και τον Ερντογάν να αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη. Έχουμε αυτή την μόδα πια. Αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα φαντάς, το οποίο έκανε ο Ερντογάν προσωπικά. Γι' αυτό και του αξίζει ο χαρακτηρισμό Ερντογάν δολοφόνα. Symphonie, symphonie d'un jour, qui chante Λοιπόν ένα ακόμα αντιπολεμικό τραγούδι για σήμερα mm -hmm. ειδικό και αυτό είναι του mm -hmm. Πετρόπουλου Μισό λεπτό να δω ολόκληρο το όνομα του για το το παλιό κανόν. Πολύ ωραία Δικό λοιπόν Πάνω στο κάστρο το ψυλό, μια ανεμόνη στο με Αντιγητή Παχαλό Καχανώνη, στολίζει Παχαλό Καχανώνη. Και να σε βαγάρι ταιριά στο. Δύο περιστέρια φωλιά του κάνει σαν να Στο γονά να καρδιές Κάρδιε στο. Να να αφθόρουν λίγη Λοιπόν, επειδή. Οι εικόνες πολέμου και ο βία καθορίζουν άμεσα καταληπτικά τον ψυχισμό ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα στη, στην παιδική ηλικία. Ε, ένας από τους τρόπους ε, για να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο ζήτημα και να ταχθείς απέναντί του ψυχή δε και σώματι είναι να καλλιεργήσεις τις παιδικές συνειδήσεις το αντιπολεμικό αίσθημα. Επειδή εγώ ελπίζω και πιστεύω πολύ βαθιά στο, στου νέου ανθρώπου, ιδιαίτερα στι παιδικέ ψυχέ. Δεν <Και> μα πήρα και τα χρόνια να σου το πει. <laughs> ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω: Η ελπίδα μου βρίσκεται στα, στα παιδιά, στι παιδικέ συνειδήσει. Και, και μου αρέσει πολύ και αυτό το σύνθημα που λέει μόνο μα: πατρίδα, τα παιδικά μα όνειρα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό το σύνθημα. Ε, μια καλή πρόταση α πούμε βιβλίου παιδικού για του γονεί και φίλου που ενδιαφέρονται είναι. Το βιβλίο Ποιο είπε ότι ο πόλεμο είναι παιχνίδι. Τη μαγροματίδου έβει. εκδόσεις κέδρο. Εντάξει, είναι μια καλή διαφήμιση. Μ' αρέσει να τα αναφέρω αυτά από κι <στασιά> εγώ. Αυτέ οι άμεσε διαφημίσει είναι καλύτερες. Έτσι, έτσι, ναι. Ε, και α διαβάσουμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα να, να πάρουμε μια γεύση. Ποιο παιδί θα αγαπήσει τον πόλεμο άμα του γεμίζουν τη ζωή με αγάπη, γνώση και παιχνίδι. γιατί τηλεόραση υποχρεούται να κάνει εντατική πίεση εγκεφάλου στα παιδιά. Χρησιμοποιώντα διάφορα τέρατα, καταστροφέ και πανικό. Τα κινούμενα σχέδια πρέπει να σκορπούν τον τρόμο, ώστε κανεί να μην μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα. Οι εφιάλτες πρέπει να παραμείνουν η μόνιμη συντροφιά των μικρών αυτών αειδιαστικών πλασμάτων με την αχαλίνωτη φαντασία. Όσο για τα πολεμικά παιχνίδια, αυτά πρέπει να κατακλείσουν την αγορά. Και σα θυμίζω για πολλωστή φορά ότι η απεριόριστη δύναμη μα εξασθενεί, αναμφιβόλω. Όταν τα μικρά αυτά μυξιάρικα ξεφεύγουν από τον έλεγχό μα, φώναξε οργισμένο ο κύριο Πολεμοχαρή γενικό του οργανισμού, η φίλη του πολέμου και της καταστροφή του συνεργάτε του. Διαπλωκέ σύντριγγε και συνωμοσίε χοροπηδούσαν, όπω τα βραστά αυγά σε νερό που κοφλάζει ανά τον πλανήτη. Ποιο κινεί τα νήματα, ποια είναι η κυρία Ξύμο Βόρα, πού βρίσκει τα χρήματα ο μεγαλοκαρθαρία λάκη και τι σκοπού εξυπηρετεί ο πρόεδρο τη διεθνού πανσινομοτική ΕΠΕ? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώ θα ήμασταν αν δεν υπήρχαν όπλα, σκοτομοί και εχθροπραξίε στη γη? Πώ θα ήταν ο πλανήτη μα αν δεν γίνονταν πουθενά πόλεμοι και ζούσαμε όλοι ειρηνικά? Βαρετό, όπω θα έλεγε ο κύριο Πολεμοχαρή Κακούργος, ή απλώς ευτυχισμένο, όπω πιστεύουμε πολύ ο Νεροπόλη. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι για παιδιά ηλικία άνω των 10 ετών. Ε, έχει φοβερό χιούμορ μέσα, περνάει πολύ έξυπνα ε, αντιπολεμικά και κοινωνικά ε, μηνύματα και εντάξει, εγώ το, το προτείνω τη φύλακτα γιατί το έχω, το έχω δουλέψει οι μαθητέ μου οπότε θεωρώ ότι είναι, είναι εύστοφο. Το ωραίο με αυτά τα βιβλία που είναι για παιδιά είναι, είναι και για μεγάλους χωρισμούς φορές. Ε, εντάξει, μπορώ να σου πω ότι έχω συγκινηθεί άπειρε φορές ε, Διαβάζοντα ε, σε μαθητές μου τέτοια βιβλία και στο τέλο έχουμε αυτές και σήμερα με κοροϊδεύουμε που ρε πρέπει να κάποιες φορές συγγενείμαι και μετάρρουμε τα ζωνιά γιατί είμαι και λίγο ευαισθητούλα με κάτι τέτοια και... Πολλέ φορέ φορές δεν με έχουν κοροϊδέψει αμαν κυρία ξέρω πάλι κλέτε δηλαδή Δεν κατάφευα τέτοια βιβλία Λοιπόν, ε... <laughs> μισό λεπτό να μπει το τραγουδάκι και επόμενο Μια το κανόνι. στην ερημινιά πάλι να Στην ποταμιά το στην να ειδώνει τα με χαρές και πάνε πέτουν τα παλιόμάτια το το και τονιέσα κουλάνε το ορμηνέε ολάξα και τα παλιομάχια, τα γειτονιέσα χωράνε. <Γυσίλυν> Γελά ο Θεό στο πώ το πώ περίτη. Χαμουγελά στο δρόμο για το σπίτι. <Γυσίλυν> Γελά ο Θεό στο πώ το περίτη χαμό γελάς ο δρόμο γάλα το σλίδη Τα παλιομάσρα με και πάνε μι τουν τα παλιομάν σεραγί τον νές σα τα παλιομάσρα με και πάει Μι τούν τα παλομά σεραγί τον νές Σσο πενητο κανόν Στην έρρι μηνι υτε ροκο να βάν στην πποτα μινιά σω πενειττο Στην έριη μηνι υτα ρόκο πλάν να βότι Μτουντα με χαρές και πάνε ετούντα παλιομάνσρα γι των νέ σαν χρρογάνε πατούν τα παλιομάσρα με χαρές και πάνε You go to my hand And you linger like a haunting refrain Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε όλε και Ειρηνούν. Είναι δύο πράγματα ολότερα διαφορετικά. Όμως η ειρήνη του και ο πόλεμός του μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύρα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από την μάνα. Έχει τα δικά της απέσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός του σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται πόλεμος. Όταν αυτοί που είναι ψηλά καταργητούν τον πόλεμο, οι διαταγές για επιστράτευση έχουν υπογραφέ. Στον τοίχο με κοιμωλία γραμμένο θέλουν πόλεμο. Αυτό που το έχει γράψει έπεσε κιόλα. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε: Να ο για τη δόξα. Αυτοί που είναι χαμηλά λένε: Να ο δρόμο για το μνήμα. Ο πόλεμος που έρχεται δεν είναι ο πρώτος. Πριν από αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι. Όταν τελείωσε ο τελευταίο, υπήρχαν νικητέ και νικημένοι. Στου νικημένου ο φτωχό λαό πεθαίνει από την πείνα. Στου νικητέ. Ο φτωχό λαός πεθαίνει το ίδιο. <Στοίκιο> Πείματα του Σβέντπορκ από τον Μπρέλλο Μπρέκτ. Μπέρτολτ, λοιπόν, τα γερμανικά ονόματα δεν το έχω ποτέ. δεν το έχω ποτέ τα τελευταία χρόνια. αλλά που παλιά γερμανικά, τα εκτελούσε καλά τα ονόματα. Γιατί τα τελευταία χρόνια πάνω, τι έποθε με τα γερμανικά ονόματα τη γερμανική γλώσσα, χρόνια τη συνείδησα, να με άκουγα, δηλαδή, τελευταία χρόνια. Δηλαδή, άκουγα και τη Μέρκελ, οπότε η το είναι πήμα του 39 και συγκεκριμένα η στροφή που λέει «Ο πόλεμός του σκοτώνει, ότι άφησε όρθιο ειρήνη τους» νομίζω ότι είναι με δύο λόγια. Αλλά επειδή μου περιγράφεις το... την κατάσταση του πολέμου και τις αιτίε μάλλον. Την κατάσταση του πολέμου και όπως φαίνεται και από αυτό το πείμα του Brecht, την κατάσταση του πολέμου όπως ήταν, όπω είναι και όπως δυστυχώς θα είναι, αν οι λαοί ενωμένοι, δεν είναι το κεφάλι ψηλά, για να διαλύσουν αυτούς που προκαλούν τον πόλεμο. Τον πόλεμο που σκοτώνει αμάχους, όπως θα ακούσουμε τώρα από το τραγούδι Στίχημα, με συμμετοχή του Θηβέου. Φιλ, τέλεση. Δεν είναι αφήνεια. Δεν είναι αφήνεια. Είναι αφήνεια. Είναι αφήνεια. Είναι αφήνεια. Είναι αφήνεια. Είναι αφήνεια. Είναι αφήνεια. Είναι αφήνεια. Είναι αφήνεια. Είναι Τι νύχτες στο Βελιγράδι Η κοσλαβική πρωτεύουσε ερημόνια Ο κόσμος πηγαίνει στα σπίτια Και πολλοί παίρνουν όρες ολόκληρες μέσα στα καταφύγια Για γησόνι Έχω πεθάνει δυο έξι φορές Σε κάθε πόλεμο που έγινε με κυνηγούς ανεορδές Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται Είναι ο ρόλος που μου δόθηκε αυτός, από Θεό να πεθαίνω Για κάθε πολεμό τους ιερό Έχω πεθάνει σε μία από τις σταυροφορίες Περάσαν από πάνω μου τρεις αυτοκρατορίες Θυμάμαι πόσο θυμάμαι φοβάμαι τις νύχτες εκείνες Οταν μάτω τα φτιάσω από και μετά μέσα στις νότιμες κατακόμπες και από πάνω μου Τον από τσιμέντο και βόμπες Άκουνα δεις Εδώ κάτω θες ή Όταν θα ξαναγίνει πόλεμος πρέπει να σηκωθείς Για να πεθάνεις πάλι Μόναχος κάποιο βράδυ ήμουν παιδί όταν μομπάρδισαν το βέλη γράδι Τίμο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα, πάντα πονά πάντα ξυπνά Τα όταν πρέπει Και πεθαίνει πάλι Αφού θεός το ο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα Με το ένα μάτι το γυμάται πάντα, πάντα πονά, πάντα ξύπνα όταν πρέπει Και πεθαίνει πάλι, αφού ο Θεός το επιτρέπει Έχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρίς να φταίω Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα από τα μάτια μου Τον κλαίο ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη, τη νύχτα γίνει Έγινα μάρτυρα γιατί τίποτα δεν μου πιαιμένει Η ζωή μου στου αιώνες μοιάζει με πείμα Με την κοπέλα μου, πρέφανα αγκαλιά στη χειροσήμα Ιράκ, εις το Αφγανιστάν εντάξει Τουλάχιστον εσείς πουλάτε δεκάξι, ήμουν Αρμένιος την ώρα που μας έσφαζο. Και, και μοναχός επί κομμουνισμού Κάπου στο Νεπάλ και είπα Όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι Αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι για ένα βράδυ Αύριο πάλι σε μια μάχη νέα θα με ξυπνήσουν να πεθάνω στο Ιράνι την Κορέα ή μο άμαχος που πάντα πεθαίνει πάντα φοβάται Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται μου παιδί, πεθαίνει, πάντα. Φοβάται, πάντα. με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα Πάντα πονά πάντα ξύπνα όταν πρέπει Και πεθαίνει πάλι Θεός το επιτρέπει άμαχος που πάντα πεθαίνει πάντα φοβάται πάντα Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα <σσ Cincinnati> Πάντα πονά πάντα ξύπνα όταν πρέπει Και πεθαίνει πάλι από, που you got bad look, bad look, bad Από το βιβλίο «Κείμενα με ελληνικής γλώσσας της τρίτης ηλικίου» Θα διαβάσουμε ένα διήγημα, το ποτάμι του Αντώνη Σαμαράκη, το οποίο προέρχεται από τη συλλογή δι... διηγημάτων, ζητήται αρυπής και γράφει και το 54. Ε, πάνω είναι από τα ωραιότερα κείμενα που κάναμε στο σχολείο και αξίζει νομίζω να το διαβάσουμε. Με το που μου άνοιξε στο παράθυρο το θυμίθηκα και εγώ. Ναι, ναι, ήταν από, τα... από αυτά που μου είχαν εμείνει ρε παιδί μου, ειδικά στην τρίτη λυγίου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η διαταγή ήταν ξεκάθαρη. Απαγορεύεται το μπάνιο στο ποτάμι, ακόμα και να πλησιάζει κανένας σε απόσταση λιγότερο από 200 μέτρα. Δεν χωράγε λοιπόν καμιά παρανόηση. Όποιος την παρέβαινε, τη διαταγή θα πέναγε στρατοδικείο. Τους τη διάβασε, τις προάλλησε ο ίδιος ο Ταγματάρχης. Διέταξε γενική συγκέντρωση, όλο το τάγμα και τους διάβασε. Διαταγή της Μεραρχίας. Δεν ήταν έπεξε, γέλασε. Είχανε κάπου τρει εβδομάδε που είχαν αράξει δόθε από το ποτάμι. Κοίθε από το ποτάμι ήταν ο εχθρό. Οι άλλοι, όπω του λέγανε πολλοί. Τρει εβδομάδε απραξία. Σίγουρα δεν θα βάσταγε πολύ τούτη η κατάσταση, για την ώρα όμω η ησυχία. Και στι δύο όχθες του ποταμού, σε μεγάλο βάθο, ήταν δάσο. Πυκνό δάσο. Με στο δάσο είχαν στρατοπεδεύσει και η μεν και οι δε. Οι πληροφορίε του ήταν πω οι άλλοι είχαν δύο τάγματα εκεί. Ωστόσο, δεν επιχειρούσαν επίθεση, ποιο ξέρει τι λογαριαζαν να κάνουν. Στο μεταξύ τα φυλάκια και από τις δύο μεριές ήταν εδώ και εκεί κρυμμένα στο δάσος, έτοιμα για πανενδεχόμενο. Τρεις δομάδες. Πώς είχαν περάσει τρεις δομάδες. Δεν θυμόντουσαν σε αυτόν τον πόλεμο που είχε αρχίσει εδώ και 2,5 χρόνια περίπου άλλο τέτοιο διάλειμμα σαν και τούτο. Όταν φτάσανε στο ποτάμι έκανα ακόμα κρύο. Εδώ και μερικές μέρες ο καιρός είχε στρώσει, άνοιξη πια. Ο πρώτος που γλίστρισε κατά το ποτάμι ήταν Αιλοχίας. Γλίστρισε ένα πρωινό και βούτυξε. Λίγο αργότερα σύρθηκε ως τους δικούς του με δύο σφαίρες στο πλευρό. Δεν έζησε πολλές ώρες. Την άλλη μέρα δύο φαντάρες τραβήξανε για εκεί. Δεν τους ξαναείδε πια κανένας. Ακούσανε μονάχα πολυβολισμού και ύστερα σιωπή. Τότε βγήκε η διαταγή της μεραρχίας ήταν ωστόσο μεγάλος μεγάλο ο σπυρασμός του ποτάμι. Τα κούγανε που κυλούσε τα νερά του και το λαχταρούσαν. Αυτά τα δυόμιση χρόνια του είχε φάει βρώμα. Είχαν ξεσυνηθίσει ένα σωρό χαρές. Και να, τώρα που είχε βρεθεί στο δρόμο τους αυτό το ποτάμι. Αλλά η διαταγή της μεραρχίας... «Στο διάλογο η διαταγή της μεραρχίας», είπε μέσα από τα, δύο, τα δόντια του εκείνη τη νύχτα. Γύριζε και ξαναγύριζε και η ησυχία δεν είχε. Το ποτάμι ακουγόταν πέρα και δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Θα πήγαινε την άλλη μέρα, θα πήγαινε οπωσδήποτε, στο διάλογο η διαταγή τη μεραρχία. Οι άλλοι φαντάροι κοιμούνταν. Τέλο τον πήρε και αυτόν ο ύπνο. Ήταν ένα όνειρο, έναν εφιάλτη. Στην αρχή το είδε όπω ήταν, ποτάμι. Ήταν μπροστά το αυτό το ποτάμι και τον περίμενε. Κι αυτός γυμνό, στην όχθη, δεν έπεφτε μέσα, σαν τον βάστα για ένα ώρα το χέρι. Ξύπνησε βαλαντωμένο. Δεν είχε ακόμα φέξει. Φτάνοντα στην όχθη, στάθηκε και το κοίταζε. Το ποτάμι. Πώς υπήρχε λοιπόν αυτό το ποτάμι. Ώρες ώρε συλλογίζονταν. Μήπως δεν υπήρχε στα αλήθεια, μήπω ήταν μια φαντασία τους. μια αμαδική ψευδαίσθηση. Είχε βρει μια ευκαιρία και τράβηξε κατά το ποτάμι. Το πρωινό ήταν θαύμα. Αν ήταν τυχερό και δεν τον πένανε με διά, να πρόφτενε μονάχα να βουτήξει στο ποτάμι, να μπει στα νερά του. Τα παρακάτω δεν τον νοιάζανε. Σε ένα δέντρο στην όχθη άπησε τα ρούχα του και όρθιο πάνω στον κορμό του του του. Έριξε δυο τελευταίες ματιές, μία πίσω του, μην ήταν κανένα από τους δικούς του και μία στην αντίπερα όχθη, μην ήταν κανένα από του και μπήκε στο νερό. Από τη στιγμή που το σώμα του ολόγυμνου μπήκε στο νερό, Τούτο το σώμα που δυόμιση χρόνια βασανιζότανε, που δυο τραύματα το είχαν έω τώρα σημαδέψει, από τη στιγμή αυτή ένιωσε σε άνθρωπο. Σαν να πέρασε ένα χέρι με ένα σφουγγάρι μέσα του και να ντάσβησε αυτά τα δυόμιση χρόνια. Κολυμπούσε πότε μπρούμητα, πότε ανάσκελα. Αφινόταν να τον πηγαίνει το ρεύμα. Έκανε και μακροβούτια. Ήταν ένα παιδί τώρα αυτός ο φαντάρος που δεν ήταν παρά 23 χρονών. Όμω τα δυο τελευταία χρόνια είχαν αφήσει βαθιά ίχνη μέσα του. Δεξιά και αριστερά και στις δύο όχθε θερουγίζανε πουλιά. Τον χαιρετούσαν περνώντα πότε πότε από πάνω του. Μπροστά του πήγαινε τώρα ένα κλαδί που το έστρινε το ρεύμα. Βάλθηκε να το φτάσει με ένα μονάχα μακροβούτη και το κατάφερε. Βγήκε από το νερό ακριβώ δίπλα στο κλαδί. Ένιωσε μια χαρά, αλλά την ίδια στιγμή είδε ένα κεφάλι μπροστά του. Κάπου 30 μέτρα μακριά, σταμάτησε και προσπάθησε να δει καλύτερα, και εκείνος που κολυμπούσε εκεί τον είχε δει, είχε σταματήσει κι αυτός, κοιτάζονταν. Ξανά γίνε αμέσως αυτός που ήτανε και πρωτύτερα, ένας φαντάρος που είχε κιόλας 2,5 χρόνια πόλεμο που είχε έναν πολεμικό σταυρό που είχε αφήσει το τουφέγι του στο δέντρο. Δεν μπορούσε να καταλάβει αν αυτό ο αντίκρητου ήταν από του δικού του ή από του άλλου. Πώ να το καταλάβει, ένα κεφάλι έβλεπε μονάχα. Μπορούσε να είναι ένα από του δικού του, μπορούσε να είναι ένα από του άλλου. Για μερικά λεπτά και οι δυο του στέκονταν ακίνητοι στα νερά. Τη σιωπή διέκοψε ένα φτάνισμα. Ήταν αυτό που φταρνίστηκε, και κατά τη συνήθειά του βλαστίμησε δυνατά. Τότε εκείνο ο του άρχισε να κολυμπάει γρήγορα προ την αντίπερα όχθη. Κι αυτό όμω δεν με σε καιρό. Κολύμπησε προ την όχθη του, μόλι του τη δύναμη. Βγήκε πρώτο. Έτρεξε στο δέντρο που είχε αφήσει το τουφέκι του, το άρπαξε. Ο άλλο, ό,τι έβγαινε από το νερό. Έτρεχε τώρα κι εκείνος να πάρει το τουφέκι του. Σήκος το τουφέκι του αυτό σημάδεψε. Του ήταν πάρα πολύ εύκολο να του φυτέψει μια σφαίρα στο κεφάλι. Ο άλλο, ήταν σπουδαίο στόχο, έτσι καθώ έτρεχε ολόγινο, κάπου 20 μέτρα μονάχα μακριά. Όχι. Δεν τράβηξε τη σκανδάλη. Ο άλλο ήταν εκεί, γυμνό, όπω είχε έρθει στον κόσμο. Και αυτό ήταν εδώ, γυμνός, όπω είχε έρθει στον κόσμο. Δεν μπορούσε να τραβήξει. Ήτανε και οι δύο γυμνοί, δύο άνθρωποι γυμνοί, γυμνία από ρούχα, γυμνία από ονόματα, Γυμνιά από εθνικότητα, γυμνή από τον χαγί αυτό του. Δεν μπορούσε να τραβήξει. Το ποτάμι δεν τους χώριζε τώρα, αντίθετα τους ένωνε. Δεν μπορούσε να τραβήξει. Ο άλλος είχε γίνει ένας άλλος άνθρωπος τώρα, χωρίς αλφα φαλέο, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Χαμήλωσε τον τουφέκη του, χαμήλωσε το κεφάλι του και δεν είδε τίποτα ως το τέλος. πρόφτασε να δει μονάχα κάτι πουλιά που φτυρουργήσανε τρομαγμένα, σαν έπεσε από την αντικρινή όχθη του φακιά. Και αυτός γονάτισε πρώτα, ύστερα έπεσε με το πρόσωπο στο χώμα. Το ποτάμι δίγημα του Αντώνη Σαμαράκη. <laughs> Προφανώς είναι το Αντώνη Σαμαράκη, μην μπερδευτείτε. Πολλά πράγματα ειδικά θα τώρα, ότι δεν είναι ο Σαμαράς, είναι ο Σαμαράκης <laughs> και ότι το ποτάμι προφανώς δεν αναφέρεται σε Ελληνικό Κοινοβουλευτικό Κόμμα. Ναι, εντάξει, αυτά τα σχολιάκια τώρα για να λαθρύνουμε λίγο το κλίμα. <laughs> ναι, γιατί είναι πολύ ωραίο κλίμα, και... το οποίο και εγώ το θυμήθηκα αμέσως. Και δείχνει, είναι αντιπροσωπευτικότατο ε, δείγμα του πόσο ο πόλεμο ε, εξαγριώνει και εξαχριώνει τον άνθρωπο. Ε, υπερισχύουν ε, τα ζώα ένστικτα προκειμένου να επιβιώσει ο σε τέτοιες καταστάσεις. Ακολουθεί τραγούδι από τους active Member με τίτλο «Δέστε κόκκινο πανί». κι αυτό και έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, γιατί αυτές τις μέρες, εκτός από το μακελιό στη Τουρκία, γίνεται πάλι ένα μακελιό και στη γη της Παλαιστίνης, από τον Ισραηλινό σιονιστικό ακροδεξιό στρατό. Τον στρατό σύμμαχο του πάνω Καμένου και του Αλέξη Τσίπρα. Active Never, λοιπόν, δέστε κόκκινο πανί. Λε μα ΕΣΤΟΥ, κοκκινο στο χέρι μου και καλά κρατάω με τις εποχές γερνάω, και το δεν ο κοκκινο πανί από του τα λαμβάνεται του το δεν ο κόκκινο πάνι στα περήφανα Καράπια πουρδαν στα μπάνια μου σαυρόπισμένα κουτάκια Δεν ο κόκκινο πάνι στα λόγια που αγοράσουν μόρφω Και στη όσων να μην στέκονται τον όκλο Δεν ο κόκκινο πάνι σ' ότι χωρούν οι παρένθέσεις Και στους ακίνδυνούς με τις υπηέ διαθέσεις Δεν ο κόκκινο πάνι και σπάω το καλούπι Σε κάτι ποιος που δεν, ολπίζω, δεν το κουνά τα φωνοφόνες τα και φτανίτεροτα. Ενώ κοινό πανίδης, τις μέρες που με θύσαν το τίποτα, αيا μπα μπα το εξπλάγο. Ρίχνω κόκκινο πανί στο χάσμα αυτό που μεγαλώνει Και ευτυχώς η ξεφύλλα δεν το γεφυρώνει Ρίχνω κόκκινο, κόκκινο πανί ότι αφήνεις την τύχη Κι αν δυνατά να πέσουν όλοι οι τύχοι Βαστά ο κόκκινο πανί για να θυμάμαι να μην φύγω Το σκοτάδι είναι μια μέρα που θα γένει σε λίγο Ρίχνω κόκκινο πανί στο πιο μικρό εαυτό σου Ποτέ δεν περιθρώνεις, το πάθος τον ήρωα. Γιατί δεν ήθελε να γίνεις κράβος, το ξύπιο σου ζω, δεν σε κόκκινο βάλει. Στο δεκείο σου να βλέπεις παλάκια, να τους εκείνους που σκοπούν. Η κόλαση τους περιμένει εκείνους που λαμποκπούν. Δε σε ένα κόκκινο βάλει, στον αριστερό καρπό σου. Στη μάχη άρχεις να σκουπίζεις, και το μετωθό σου. Δεν σε κόκκινο βάλει, αυτό που θέλει να σε λεφτάνει. Και το νου σου, θέλει να σε κάνει. Δε με κόκκκινο βάλει, το καθαρό και το θολό. Και τα βίβει, βίβει με αδρ Τις μέρες που με φύσαν το τίποτα Δεν ο κόκκινο πάνι Πάνω στο χέρι μου όταν εργεύω Δεν ο κόκκινο πάνι Κάθε φορά που το δίκιο χειρεύω Δεν ο κόκκινο πάνι Σταθολοχώνευτα και στα νύγροτα Δεν ο κόκκινο πάνι Τις μέρες που με φύσαν το τίποτα I am about to explode Υπότιτλοι Στρατηγία του ΤΑΝΚΣΟΥ είναι δυνατό μηχάνημα, θερίζει δάση ολόκληρα και εκατοντάδες άντρες αφανίζει, μόνο που έχει ένα ελάττωμα, χρειάζεται οδηγό, Στρατηγέ, το μομβαρδιστικό σου είναι πολύ δύναμο. Πετάει πιο γρήγορα τον άνεμο και από τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα, χρειάζεται πιλότο. Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Ένα του Μπρέκτ σε απόδοση του Μάριου Πλωρίττη. και από τον Μπρέχτ στους υπεραστικούς και σαν ακόμα τραγούδι για τη μαρτυρική Παναστίνη ανοίγουν στον ουρανό. Με στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί οι λιγμίκοι μου ρίγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Δερβια μου εκεί και όλοι φίλοι παλιοί μου σκίες από αίμα στη χαράδρη. Πως με δυο χέρια να τους φτιπίσω, πως με ένα σώμα να τις σταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω, τα έχω ερπίστριες ό,τι αγαπώ Πως με δυο χέρια να τους τυπήσω, πως ένα σώμα να εκραγεί κατά τα έχω όλη η ζωή μου, η Παλαιστίνη η Χέρια μου, ποτίσανε, κτίσανε, τα χέρια μου έμα ποτίσανε βροχέ που το φόβο λιγίσανε Πέτρακια τσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Άβια τα χέρια μου έμα ποτίσανε βροχέ που το φόβο λιγίσανε Πέτρακια τσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Και από του Brecht, τους παλιούς, τους αντιπολεμικούς, τους μεγάλους, αλλά και τους νέους ελευστρέσ όπως είναι η arche member και η πραστική, Πάμε σε άλλους σύγχρονους ανθρώπους, της τέχνης και του πνεύματος οι οποίοι θρογραφούν σε free press φυλάδε, όπω ε, όπως είναι αυτή την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Η Athens Walls. Voice. Πόσο πιο κιτρινοbodybody μπορεί να γίνει Μπορεί, μπορεί να γίνει και body Δηλαδή, Υπάρχει ταβάνια και δημιουργείται το ταβάνια, το έχει φτάσει ο κουρέσιο και ανταγωνίζεται για ποιον άλλο κάθε και ανεβαίνει κι αυτό. Δηλαδή μετά τα στιλιστικά σχόλια για τι επιλογέ που κάνουν οι Ισαβλίτε, πάμε τώρα σε τι θέμα πάνω. Αυτό το θέμα η Άνθρωπο Δημόσια δεν είναι ότι είναι ακριβώ κίτρινη. Εκφράζει αυτό το οποίο έπρεπε τη Στεφάνου Άρα στο άνθρωπο που ανέβασε στο InfoWorld. Αυτό το χυψτεροναζέ. Άραξε. Όχι ότι είναι ναζί οι άνθρωποι. Εκφράζουν ακριβώ αυτό το πράγμα με, το, με, με τον τρόπο το οποίο το εκφράζουνε, εξισώνουν τον ναζισμό με οτιδήποτε κινηματικό, με οτιδήποτε υγεία, με οτιδήποτε εργατικό, με οτιδήποτε ακόμα και στρεβλό. Γέννησε το λαϊκό κίνημα, το εργατικό κίνημα. Ό,τι γεννήσαν οι λαοί σε αυτό πλανήτη. Και στρεβλώνουν ένα πέρα με αυτό το πράγμα. Για ποιο πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για το άρθρο τη ισότητα 30. Για ε, να δούμε πώ αυτό που είπε. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα βρήκε να πει για τον ναζισμό, ε, για τι θηλυσσικέ επιλογέ των Ναζέ. Δηλαδή, αυτό το οποίο είχε εκφράσει ο Άθενη όσον αφορά το θέμα του ναζισμού στην Ελλάδα, είναι το πώ δίδεται η κόρη του Μιχαλοδιάκου. στη βουλή <laughs> με ένα Μιχαλοδιάκου που είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την ολοκλήρωση αυτή, με μια δίκη που συναντιέλθεται, με ό,τι συμβαίνει, όποιου έχουν μαχαιρώσει, όποιου έχουν φάει στον πλανήτη, αυτή η βρήκε να ασχοληθεί με το τίσιμο τη Ουρανία Μιχαλοδιάκου. Παρένθεση, πριν από κάποιε εβδομάδε δεν βγήκε στη χώρα ε, για ένα σκάνδαλο ε, με ναρκωτικά κλπ. Στο οποίο τη η Λουξιαβγή, κάνω λάθο. Δεν το έχω ακούσει. Είχα, θα είχα διαβάσει και ένα διάφανο σε αγγλικά site. Δεν είναι ότι δεν το πιστεύω πάντω. <σολλά>, σε ναι. κάθε περίπτωση, άνθρωποι που αποτελούν τους κωρίτερα της Χρυσής Αυγής για τα χρήματα της φόρτωσης, ξέρουμε όλοι καλά τη σχέση που έχουμε με τη νύχτα, τον υπόλοιπο κόσμο κουλτού. Μάλιστα, εκείνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αυτά τα σχόλια, αυτό το αφιέρωμα για τι θελεστικέ επιλογέ τη Ουρανήσα. Πάμε τώρα. Αυτή τη βδομάδα, mm -hmm. ε, σήμερα και όλε, ή χθε, η κυρία σοτη Τρενταφίλου, ένα από τους του ανθρώπου του πνεύματο, οι δημοψήφισμα, όταν κρυβόταν για τύχη του ελληνικού λαού, είχε βγει και στηρίξει αποκάλυπτα την υποταγή στου Ευρωπαίου. Και στην πορεία, είπε και το Δωρέο, δεν θέλω να σα ξέρω, δεν σα δίνω καμία ευκαιρία, θέλω να φύγω, αφήστε με να Ποιος μας... την κράτησε, Ποιος την κράτησε. Ακριβώς διστυχώς, δεν μας έκανε τη χαρά να αυτοεξορίσουμε το δημοψήφισμα, δεν είχε λόγο άλλο το φότσίπρα σε γκολ από ό,τι έλεγχε γίνει. Ούτε ο Άδεν ούτε ο Πολυβάνος στην Όχι, δεν το περίμενε, τι λόγο είχαν πλέον μετά το Πολυβάνος <μήχε> στην Ελλάδα. Ανεβάζει άρθρο στην άφημη ζωή, Αντιφασίστες ή Ομονοδιάστατος άνθρωπος. Η κυρία αυτή λοιπόν επιλέγει με μηδενική συγγραφή κατά του φασισμού να γράψει άρθρο κατά του αντιφασισμού. Δεν τι ότι μπορεί να έχει, ο αντιφασισμός. Το άνθρωπο ξεκινάει έτσι. Κοίτα, τώρα εγώ δεν ξέρω αν θα πρέπει να το αναπαράγουμε. Δεν θα αναπαράγουμε το άνθρωπο, εγώ θέλω απλά να το Μετά από το, το επιφώνημα ιδίας για το Θηδέο, δεν ξέρω αν μερικοί στιχτήκατε, εντάξει ο άνθρωπος αυτός που είπε ότι οι νέοι στην Ελλάδα είναι αντιπαραγωγικοί, Μάη, δεν... εντάξει δηλαδή, δεν δε μπορώ να εκφράσω μια άλλη... Ε, έτσι, διάθεση απέναντι στο πρόσωπό του και επειδή τίνω να έχω και την ίδια αντίδραση για τη συγκεκριμένη κυρία εδώ, μην το αναπαράγουμε. Δεν το αναπαράγουμε, θα αναπαράγουμε μόνο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό του άρθρου, το ρεκόρ, πάντω. Εντάξει, ναι, ναι. Άσχετο okay. με αυτό που λέω, που, που εννοείται ότι όλοι διαφορούμε στο πόσο παραγωγικοί είναι οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ντάξει. Στο Ντάξει. αν είναι αντιπαραγωγικοί. Ξεκινάει η κυρία Τρενταφούλη. 70 χρόνια μετά το τέλο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πολλοί άνθρωποι στον Ευρωατλαντικό κόσμο. Αυτοχαρακτηρίζονται αντιφασίστες, σοσιαλιστές, κρατιστές, αναρχικοί, κομμουνιστές και όλων των ποικιλίων ορ, ορίζοντα, αρνητικά, όχι ω κάτι που είναι, αλλά ως κάτι που δεν είναι, oh my... λέει. Παρακάτω περνάμε τα ενδιάμεσα, mm -hmm. είπαμε mm -hmm. να συζητήσουμε από τα χωτορεβετώ. <laughs> ε, σήμερα ο φασισμός είναι ένας χαρακτηρισμό που αποδίδεται στου άλλους. Λίγοστε οι άνθρωποι στον κόσμο δηλώνουν φασίστε. Ωστόσο, αν και ο φασισμός έχει υποχωρήσει ως ιδεολογία και πρακτική, επιζεί ως νοοτροπία, mm. ως λατρεία του κράτους, ως απόρριψη της αντίθετη γνώμης, της λειτουργίας του Δήμου, Aha. ως αυταχισμός, βία, Εθνικισμό εθνικισμός, δραστησμός, ως κοινωνικός συντηρητισμός, λαϊκισμός, λίμπερισμ, όπως Λιδερισμ. στα Λαβιστά, mm. Ε, προσοπολατρία, μικροαστισμός, κορπορατισμός, δημογωγία. Όμως ο αντιφασισμός δεν απευθύνεται συνοτροπία, απευθύνεται σε κάποια απειλή που περιγράφεται γενικά ως απειλή στη δημοκρατία. Κατεβαίνοντα πιο κάτω για να καταλάβουμε τι θέλει να πει. Τι yeah. να... θέλει να πει βασικά, okay. εγώ δεν έχω καταλάβει. Καταρχήν το πρώτο που έκανε είναι ότι εξισώνει τον φασισμό με τον κρατισμό, με το οποιονδήποτε καλά έχει μια αυταρχική άποψη, με οποιονδήποτε. Τα έκανε όλα σούπα δηλαδή. Μια yeah. σούπα. Yeah. Σε αυτό το οποίο ανεβάζω τώρα, γρήγορα το, ανεβα... το περνάω, απλά λέει πολύ απλά ότι εξισώνει το ναζιστικό καθεστώ με την Σοβιετική Ένωση και όχι με τον καπιταλισμό. Και γιατί δεν το εξισώνει καπιταλισμό. Θα ακούσουμε λίγο λίγο λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω, εδώ λέει Ο αντιφασισμός πρέπει να θεωρείται δεδομένος και αυτονόητο στο σύγχρονο κόσμο Δεν βρισκόμαστε σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου της Ισπανίας, ούτε σε περιβάλλον των Σουμωριών Γερμανία του 19 Μάλλον έτσι έχουν πει για την στην και διάφορα και στην Αθήνα Πράγματι, στο ελληνικό κοινοβούλιο εκπροσωπείται μια φασιστική ή νεοναζιστική νεο ομάδα. Αλλά η ναζιστικη ομαδα αλλα η αντιμετωπιση τη δεν απαιτεί αντιφασιστικό αγώνα. Ναι, τι απαιτεί. Απαιτεί εφαρμογή των νόμων του ποινικού δικαίου. Α, ναι, εντάξει, δεν το είχαμε πιάσει. Όσο για του οπαδού τη, όποιοι δεν παραβιάζουν του νόμου, μπορούν να παραμείνουν ελεύθερα, ελεύθεροι και να εκφράζουν τι φλακώδει ιδέε. Ο αντιφασισμό ω κίνημα και ω ιδεολογία που εμψυχώνει το κίνημα, αποτελεί έκφραση φόβου μπροστά σε φασιστική απειλή. Αλλά αυτή η φασιστική απειλή δεν είναι κατασκευή που εξισώνει τον καπιταλισμό με τον φασισμό. Παρότι ο δεύτερος είναι γενός αντικαπιταλιστικός. Ναι, θεωρητικά υποτίθεται ότι ο ναζισμός παύλα-φασισμός, ας πούμε, ε, τάσσεται κατά του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι συστήμα, υποτίθεται αντικαπιταλιστικό αυτό σου λέει. Όχι υποτίθεται, αυτή λέει ξεκάθαρα ότι ο φασισμός είναι αντικαπιταλιστικό. Ναι, μοντέλο. απλά επειδή δι... βιώνουμε, ρε παιδί μου, γενικότερα μια θεωρίων. Τα τελευταία χρόνια δεν μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ότι η Χρυσή Αυγή ε, τάσσεται κατά του νεοφιλελευθερισμού Γιατί αν θυμόμαστε, όταν είχαν περαστεί είχανε, ε, ε, ε, ε, στην Βουλή για ψήφιση νομοσχέδια διάφορα υπέρ του, των εφοπλιστών ε, και του, του συγκεκριμένου φέρου Και του να βάλει πρόσωπα Ναι, είχαν υπερψηφίσει Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα δεν μπορείς τους κρίνω, να του πει ότι ο φασισμό εν γέννη είναι αντικαπιταλιστικό. Δεν μπορεί να πει ότι ο φασισμό εν γέννη είναι αντικαπιταλιστικό. Μην ξεχνάμε ποιοι ανέβασαν τον Μουσολίνη, ποιοι, το ποιοι ανέβασαν τον Hitler, το ποιοι ανέβασαν τον Άλλο στην Ισπανία τον Δεκτάτορα, ποιοι ανέβασαν τον Μεταξά, ποιοι ανέβασαν όλου του Δεκτάτορε. Yeah. Και ποια είναι η ιδεολογία τελικά του αντιφασισμού, του φασισμού, το που είναι κανονικά καπιταλιστική ιδεολογία. Ότι πρακτικά, ναι, προφανώ είναι. Πρακτικά και θεωρητικά και στα πάντα δεν νομίζω να έχει, ποτέ, να έχει πετάξει καμιά. Τώρα στους λαϊκισμούς και στους κορώνες, ναι, και ο Hitler πέρασε από ότι καπιταλιστικά προτάγματα για να ανέβη και να είναι ο απόλυτο καπιταλιστή της Ευρώπης. Ο απόλυτος ιννητής του καπιταλισμού τελικά στην Ευρώπη. Τελειώνει τρενταθύνου με αυτό. Η φασιστοφοβία προσομιάζει με την κομμουνιστοφοβία. Για τις ανάγκες προπαράμδας, όσοι αυτοχαρακτηρίζονται φασίστες, βλέ αντιφασίστες βλέπουν πατού φασίστες. Όπω όσοι αυτοχαρακτηρίζονται αντιρατσιστέ βλέπουν παντού ρατσιστέ και όσοι αυτοχαρακτηρίζονται φεμινιστέ βλέπουν παντού φαλοκράτε. Τέλο Παρα... των φαλοκράτε. Λοιπόν, μια παρένθεση τώρα λίγο, mm -hmm. γιατί αρχίζω και να βάζω στροφέ και δεν πρέπει να μάθω αέρα. Ε, <coughs> να θυμίσουμε ότι τη δεκαετία του 30, όταν ο Χίλε πήρε, τις, πήρε την εξουσία μέσω των εκλογών, να το πούμε και αυτό, να το θυμηθούμε, ε, την πρώτη κοινωνική ομάδα την οποία χτύπηζε ήταν τα εργατικά συνδικάτα. Λοιπόν, τα εργατικά συνδικάτα ε, είναι ο πιο βασικός εχθρός στην πρακτική του μορφή του καπιταλισμού. Mm -hmm. εντάξει. Λοιπόν, από τη στιγμή που η πρώτη του κίνηση του Χίτλερ ήταν να χτυπήσει τα εργατικά συνδικάτα, ε, κάτι μου δείχνει αυτό. Μου δείχνει μια αντιστοιχία του καπιταλισμού και του ναζισμού στην πράξη του. Εντάξει, και επίσης, άλλο ένα σχόλιο, Ο φασισμός, ε, δεν είναι μόνο η, η επίθεση ε, απέναντι στη διαφορετικότητα. Ο φασισμός έχει πολλά πρόσωπα από τη βλέπουμε και πολλούς εκφραστές από διαφορετικούς χώρους. Σε αυτό, σε ένα πολύ μικρό βαθμό θα συμφωνήσω εδώ με τη κυρία ότι ο φασίστας δεν είναι μόνο ο Χρυσαβίδης. Ο φασίστας είναι και, ο, και, ο, και ένα αφεντικό. Ο φασίστα είναι και ε, ένα φίλος μου που μπορεί να δηλώνει έτσι λίγο πιο ανοιχτό μυαλό, αλλά στην καθημερινή του ζωή και στις σχέσεις που διαμορφώνει γύρω του με τους ανθρώπους του ε, είναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέει ότι είναι και ένα τελευταίο ακόμα σχόλιο ένας άνθρωπος χαρακτηρίζεται και καθορίζεται από τη θέση που έχει στην παραγωγή, όχι από αυτό που αποκαλείται ότι είναι βασικό Κλείνοντας θέλω να, πω, να, να διαβάσω μία σειρά μόνο Σύμφωνα με την κυρία Τρενταφίλη, οι κομμουνιστέ τη εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από... αυ... κατονόησαν βαθύτερα από ότι οι δημοκράτε, οι φασίστε, ήταν, θα λέγαμε, το αντιστραμμένο του είδωλο. Δεν έβαλε για προσυνεισμό αυτό. Ότι οι κομμουνιστέ κατανοούσαν ότι είναι το αντίστροφο είδωλο των φασιστών την εποχή εκείνη. Αυτό μόνο. Δεν θέλω να σχολιάσω. Α μην σχολιάσουμε καλύτερα γιατί το σχολιάζει καλύτερα από εμά κάποιο άλλο. Το σχολιάζει ο Brecht. Πάνε, σήμερα έχει πολύ μπρεκτ, εκπομπή. Ε, ο φασισμός λοιπόν είναι καπιταλισμός. Ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση όπου μπει τώρα ο καπιταλισμός. Και έτσι είναι κάτι καινούργιο και παλιό μαζί; Ο καπιταλισμός στις φασιστικές χώρες υπάρχει πια μονάχα μονάχας φασισμό και ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός, σε πιο ομοί και καταπιστική του μορφή σαν ο πιο θρασίς, ο πιο δόνειος καπιταλισμός. Θα είπε όλα. Πώς λοιπόν τώρα, και δω πώς κλείνει, πώς λοιπόν τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του φασισμού την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί. Πώς να έχει η αλήθεια αυτή πρακτική σημασία. Αυτή που είναι αντίπαλη του φασισμού.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 Και αυτό το κάνουν από χώρε όπου κυριαρχούν οι ίδιε σχέσει ιδιοκτησία, όπου όμω οι χασάπιδε πλήρουν ακόμα τα χέρια του προτού φέρουν το κρέα στο τραπέζι. Οι φωνακλάδικε διαμαρτυρίε κατά των βαρβαρικών μέσων μπορεί να είναι αποτελεσματικέ για λίγο καιρό, όσο δηλαδή οι ακροατέ του πιστεύουν πω στη δική του μεριά δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να παρθούν τέτοια μέτρα. Ορισμένε χώρε είναι σε θέση να κρατήσουν τι σχέσει ιδιοκτησία του με λιγότερο βία για την ώρα μέσα από ότι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 70 χρόνια μετά απάντησε αποστομωτικά αποστοματικά ο Μπρετ στην ε, πιαδάφυλλου και στους λοιπούς Χίψτερο Ναζί, Ναζί, χίψερο Ναζί ε, τους οποίους ε, φιλοξενεί η Άθενης Βόηση. Το τραγούδι που ακούτε τώρα είναι Παλαισθενιακό. Στην Αιγού, ξέρετε, από τη χώρα που σφάζονται άμαχοι, στη χώρα για την οποία η συγκεκριμένη φυλάδα και οι λοιπέ και οι έχουν πάρει τη λογική των ίσων αποστάσεων και τις εξίσωση του, Παλαισθενε... του Παλαιστίνου πολεμιστή Αντάρτη με τον Ισραηλινό σιωνιστή Δολοφόνο. Κλείσουμε το ενδιαφέρον μας βούλινγκ στην κυρία Σόκρη. Τα φίλη μου διασκέψει με όλα τα λέξη. Με το εξή είναι η ίδια η οποία έγραψε ότι αν ο Μάρξ ζούσε σήμερα, θα επέλεγε να μείνει στην Αμερική, η οποία είναι η πιο μαξιστική χώρα του πλανήτη. Φρίζουν τα κόκαλα, Φρίζουν. Σεισμός κάπου. <σχελίδι> <σχελίδι> I'm Σήμερα το ΣΥΝΕΠΛΑΤΙΑ έχει μία ακόμη προβολή στο Παλιό Δημαρχείο Γλυκών Νερών ώρα προσέλευση 7 πάνω 7 η ώρα πήγε μια ώρα πίσω ε ο, το, το, το, το, το <σχελίσαι> ώστε να μπορούμε να συζητάμε την ταινία ναι, για στέγμα. να μην πηγαίνει πολύ αργά ε, η σημερινή προβολή είναι ε, η, η σημερινή ταινία που θα προβληθεί είναι ο κύκλος των χαμένων ποιητών Dead Boys Society η αγγλική ονομασία ε, και επειδή είπαμε ότι εγώ, τουλάχιστον μάλλον, πιστεύω πως η αλλαγή θα έρθει μέσα από την κολύρια συνειδίσεων και από τα, ε, από τα μυαλά νέων ανθρώπων. Ε, πιστεύω ότι αυτή η ταινία προσφέρεται για κάτι τέτοιο και τη συστήνουμε κι αυτή ανεπιφύλακτα. Ελάτε στο συνεπλατεία στις 7 η ώρα στο παλιό Δημαρχείο. Ε, να πούμε ότι η ταινία αυτή επιλέχθηκε κατόπιν ψηφοφορία στο group μας στο Facebook Ξυνεπλατεία. Mm -hmm. ε, να διαβάζουμε ένα κομματάκι που αφορά την περίληψη τη ταινία. Ο Τόντ είναι πρωτοειτή φοιτητή στη Συντηρητική Ακαδημία Wilson όπου μεγαλύτερο του αδερφός ο ο του έχει αριστερέψει. Ο συγκάτοχό του, Νιλ, αν και πολύ έξυπνο και δημοφιλής δέχεται μεγάλη πίεση από τον υπερπροστατευτικό πατέρα του. Οι δύο πρωτοειτή αναγκάζονται να καταπιέσουν το πάθο του για τι τέχνε, καθώ η Ακαδημία αλλά του. Έχουν άλλα όνειρα για αυτού. Η κατάσταση αυτή όμω αλλάξει σύντομα με την έλευση ενό καινούριου καθηγητή αγγλικών, του Kidding. Ο Kidding, ο οποίο έχει φοιτήσει στην Ακαδημία Welson, που συστήνει στη μυστική λέση λογοτεχνία. Ο κύκλο των χαμένων πιτών, έτσι ονομάζεται λέση. Εκεί ο Kidding θα ενθαρρύνει του μαθητέ του να πάνε κόντρα στο σύστημα και να διαμαρτύρονται όταν θεωρούν τα αδικούνται από αυτό. Καθένα από τα παιδιά θα λειτουργήσει με τον δικό του τρόπο μετά από αυτή τη στάση, η ζωή του θα αλλάξει για πάντα. Να πούμε ότι το πρωτοβουλία τη ταινία είναι γνωστό όλου μα. Το Ρόμτρο Williams. Είναι ο Ρόμπι Βίλιαμ. Ομερό, ε... σοβαρή ερμηνεία, απίστευτο. Εντάξει, καταπληκτικό είναι το λέμε. Κοίνον λοιπόν αυτό. Σα χαιρετάμε. Ακούτε από πίσω το μουσικό το soundtrack τη Ταινία, ο τίτλο των Χαμένων ποιτών. Θα τα πούμε εμεί στην Κυριακή στι 6 ώρα δεν θα ακολουθήσει δίκτυο φαντάρων Σπάρτα ξύπνη στι 5, ανακοίνωση που σα κάνουμε τώρα είναι ότι το δίκτυο είναι ελεύθερο Φανταρό Σπάρτα. Θα παίζει στι 5 ώρα πριν την εστίανομία στην Κυριακή, 5 ώρα Κυριακή δείκτη των Φαντάρων, 6 ώρα εστίανομία. Μετά από το μουσικό χαλί, το soundtrack του κύκλου του Χαμάνων θα ακολουθήσει ένα τραγούδι ε, από το συγκρότημα που μουσεί στη Βασιλική. Ζωή Τάχα λέγεται το συγκρότημα και το τραγούδι λέγεται Πρόκληση και έχει να κάνει πάλι με την Παλαιστίνη. Απίστευτο κομμάτι, είχαμε παίξει και άλλα τραγούδια του σε προηγούμενη εκπομπή. Ε, ο τραγουδιστής είναι ο παλιός τραγουδιστής από Φρασπηδοχέτη και έχει αυτή την ιδιαίτερη φωνή, την ιδιαίτερη χρειά. Αξίζει, αυτό το κομμάτι είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ακολουθείς ζωή τάχα. Ε, τα λέμε την Κυριακή, γεια σας. Δεν ήταν σωστό να σε κόψω. <laughs> <laughs> Καλό απολύσμα φίλοι, τα λέμε την Κυριακή.